Ne? O, oh, Farli, Farli, Farli. Se chcę pali, pali. O, oh, Farli, Farli. <silence> right oh, farli, Farli, Farli! Ia nukta dę mu chciani. Brawo. Idaeś, nie Ach, Φάρλι, φάρλι, φάρλι. Επίση, ο άλλο είναι τόσο έξω που γειτόνισα του Τάιλερ, μα είπε ότι αγόρασε βασιλικό και τον έχει βαφτεί γενικό γραμματέα για να μπει στο σπίτι. Δεν μπήκε αλλιώ. Α, μάλιστα. Όχι. Τώρα, ξέρω εγώ, δεν αφήνει το χιούμορ για του επαγγελματίε. Δεν είναι Δεν είσαι επαγγελματία? Τα αφήνω, τα Άγια 13 13 Νοέμβρη, πολύ ωραία. Άμα πει Να είστε. Τι κατάλαβε, Κάφηγε, πετάγεται και οι άλλοι. Κατάλαβε, φτάνε, δε δε Οι άλλοι, ποια είναι η άλλη. Ε, η γυναίκα. Γομμενέτο. Γομμενέτο, Δεν σε έχει καταλάβει ακόμα γι' αυτό. Περίμενε, περίμενε. δεν σε θελεί, σου κάνει Τι έχει ούτε. καταλάβει, Σου λέω. Τι με έχει καταλάβει, ίδια. Δεν είστε, σε τι? έχει καταλάβει. Α, δεν έχει καταλάβει. Α, σε καταλάβει, Pasiża i se žilewane. Γεια σα, Αποστόλη! Γεια χαρά! Τι κάνεις καλά, ο Εμμαγγέλη ο Πανιόνιος με. Γεια σα, Βαγγέλη! Λοιπόν, αγαπητά θέλω να δώσω την καρδιά στον Δευτήμι για προφέσεις, αν και ήταν λίγα τα κείμενα, περιμένουμε περισσότερα. Και δεύτερο αν μπορούμε μια ανακοίνωση, έχουμε το Σαβάτο στι 19 του μήνα, 10 με 1, στο στάδιο του Πανιόνιου, στην αίθουσα του Πιτμποκ, έχουμε την ετήσια αιμοδοσία οι πάντρες, οι οργανωμένοι του Πανιόνιου. Αυτά τα ολίγα. Γεια σου αυλάρχη. Χωρί κάπα. Βάζουμε και κάπα, άμα θε. Ωραία. Πάντω, είπε Κάπα, κάπα. Γιατί τώρα που θα αλλάξει το πολίτευμα, σύμφωνα με τον Βελόπουλο. Άσχετα αν συμφωνεί κάποιο ή διαφωνή, η Βασιλεία θα επανέλθει. Θα μα σκοτώσουν, δηλαδή. Θα μα σκοτώσουν, δηλαδή. Αυλάρχεστα είμαστε, αλλά εμεί θα είμαστε το πύριο το Γιατί. Τι, γιατί. Τα ξερονίσια μα στείλουν, καλέ. Α, καλέ, ναι. Πώ το ξέχαστα, ναι. <συλίξε> Κοστόλοι εσείς, Εγώ είμαι. Ωραία. Την Παρασκευή στι 6 ώρας τα προπλήλια έχει πορεία για τι διότιες που γίνονται εναντίον των εκπαιδευτικών και ενάντια στην αξιλόγηση. Λοιπόν, το Υπουργείο Οικονομικών και αν έρκεσε στη αυτό, αγόρασε 300 αστικάκια με μνήμη 4 gb το ένα, προκειμένου να δώσει στου βουλευτέ τον προπολογισμό του επόμενου έτου. Πόσα πλήρωσε. Πόσα. Πόσο κάνει ένα τέτοιο αστικάκι στη Λιανική. Τώρα, μα πα έξω να πάρει ένα στικάκι με 4 gb μνήμη. 2 ευρώ. Αυτοί πλήρωσαν 7.800 ευρώ, δηλαδή 26 ευρώ το ένα αστικάκι. Δεν είναι σιχάματα. Όχι. Όχι. Έχει ανοσία στα συχάματα? Που κάνουν. Αδέ που κάνουν πια τίποτα, τίποτα. Ε, τώρα το θα του Πώς... μάθουμε, μουρέ. Εντάξει, δεν θα διαφωνήσω όμω. Παρ' όλα αυτά είναι τόσο προκλητικό. Δηλαδή, μια τα χαλιά τη Αλληνή, μια η ανθοσυνθέσει του Αβγενάκη. Τώρα τα αστικάκια, δηλαδή 8.000 άρικα για 300 αστικάκια που κάνουν 600 ευρώ, α Τα δικά σου αστικάκια κάνουν τόσα. Ναι. Δεν ξέρει τι αστικάκια παίρνει ο άνθρωπο. Μπορεί να είναι το καλό το στυκάκι το ψαγμένο, το που καλατάει αρχείο. Ναι, ναι. Εντάξει, μπορεί να είναι και έτσι. Μπορεί να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 Να το Και τη μια βλεπλά και την άλλη. Α, μάλιστα. Ναι. πει πες το καλό, αλλά να μας το βγάλεις και Αλλά, αλλά 12 του μήνα. Α, δεν το είπα φόρμα. Ναι, ναι, ναι, δεν το είπα φόρμα. Γεια. Σας. Yeah. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Καλά, είμαι και εγώ. Πήρα να πω συγχαρητήρια. Μου για... Γιατί σακού. Γιατί προχθέ ήμουν τέτοια συγκίνηση, δεν υπάρχει. Πού, καλέ. Παράσταση στο Ηρόδιο, ρε φίλε. Εκεί ήσουν. Ήμουν στο Ηρόδιο, πήραν να πω συγχαρητήρια το κείμενο για τα κείμενα. Κατά συντηρητική όλη η παράσταση και το παρακαλώ πάρα πολύ να την όλη την Ελλάδα να κόσμο, στο κόσμο. <σχυ> Δεν να εδώ μόνο στα στενά όρια της η παράσταση. Η Λένα, Χάθηκες λίγο, πε το πάλι Ήρθαμε εμείς για το συνέδριο των συνταξιούχων Και κυρία του Σούντια, Σούντια και Βύση Χωρίς ομορφόλου Και βύσιλισω. Σου είχε και, <Και εποφείλιο μα. Σι... Ναι, εμφίλω. Να σου πω ε, ε, τώρα, το παιδί. Και περεύοντα, καθόλου. Ασχυρο το ένα από το άλλο, δεν θέλω συγκρίσει. Σωστό είχε 50 χρόνια πορεία. Τέλο πάντων. Λοιπόν, όλο τις και ερετά όλο τη συντρώτη και του συγδόπου που ήταν στο συνέδριο και ειδικά τη βάζω και τη βαγγελία από τον Άφλιο που σε αγαπάνε πάρα πάρα πολύ όλο τον Άφλιο, αλλά τρέποντα να σε πάρω τηλέφωνο ρεφίλε. Ττρέπτε τον Άφλιο; Ναι, τρέποντα. Ο μάθω τη βάζω η βαγγελία, τρέποντα να σε πάρουμε. Ήρθα εκεί και μου λέει χαρτιήθηκε και φτάσαμε. Να τις θα του δώσει χαιρετισμού τώρα Τι χαριτερία στο Θήμιο για τα κείμενα μπράβο. άξιος. Σας κάτω εμείς, θα ξυπνά κάτω με σκοντά στο Θα πάνα μπόκο Το επιτελικό κράτος, επειδή τον τι εκλογέ στα ταξί. Σήμερα, Οκτώβριο τώρα έκανε έλεγχο στα Βάουστερ, σε λιμάνι. Δεν θα πω σε πιο λιμάνι. Τώρα τον Οκτώβριο. Δεν ξέρω αν ξέρετε, κύριε έχουμε τουρισμό από τον Μάιο Και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 Με την μπάντα τη, με του συνεργάτε τη. Να πει να ακούσουν και αυτοί που δεν ήταν ή που δεν μάθανε, δεν ξέρουν, δεν του τα λένε. Άμα δεν τα πει και να τα ακούσει και αυτό το ακροατήριο που έχει. Πώ θα γίνει. Καλά, έγινε τώρα και να το πει δεν αλλάζει κάτι. Τι να αλλάξει, καλέ. Ενημέρωση να κάνει. Ενημέρωση ήταν να γίνει πριν, για να να το δουνε. Τώρα όταν ήρθε να ξαναγίνει. Για το μετά το τι έγινε δεν θα μα πει καθόλου. Δεν το πιστεύω με τα κείμενά του. Πού τα θαυμάσαμε, δεν μπορεί τώρα να μην το σχολιάσει, δεν το πιστεύω ότι δεν θα το σχολιάσει Απλά εγώ θα περιμένω Θα περιμένω Θα έχω καλοκαίρι και έχω κρυμμένο στην αμού διαναστέλη Θα περιμένω Πάνω στα λιφόρη, πάλι σε πέλο, με λάχρινό μου αγόρι, με λάχρινό μου αγόρι, με μου αγόρι. Αμέ, ο καθαπού. Και μια αφιέρωση για την παστικηβή θέλω. Δώσε. Διάφορε δηλώσει που κάνουν για τι πολιεθνικέ. Με το. Τι πολιεθνικέ τι τρώει το στρε για το αν θα βγάλουν τι καλύτερε τιμέ. Έστω λίγο πιο κοντά. Εγώ θα έδινα τα πάντα να γινόμουν πολιεθνική λίγο να. Ε. ε, έτσι δεν πάει. Ε, καλά, ο επαγγελματία πώ φαίνεται. Ε, εντάξει τώρα ναι. μόνο η Ανούλα στο Καλιμάρμαρο και εμεί αρμαζοθεί Καλιμάρμαρο θα τα πούμε αυτά. Ε, εσύ αγάπη μου η Θεία να σου κάνω ένα τσουνι με δύο μέτρα. Αυτό.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 Πάμε. Που πάμε! Θέλω τον αγρονίκη να λέει αυτό το ρε που πάμε που γεμίζει το στόμα του έτσι και να το παντάνε οι διάφοροι μπροστά. Που το πάλι και κατέλασσε. που πάμε. Ρε. Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Μόνο μπροστά. Όλοι μαζί θα οδηγήσουμε την Ελλάδα μπροστά! Που πάμε. Εμεί προχωράμε μπροστά. Η Ελλάδα κοιτάζει πλέον μπροστά. Που πάμε. Ρε. Ξανά λοιπόν μπροστά. Κανεί δεν θα μείνει πίσω. Να πάμε όλοι μπροστά. Άρα που πάμε. Ρε. Η Είναι μια στα τσακίδια! Ήταν στο και Και σκεφτόμουν <Δελαια> Έλα, φίλε. Λοιπόν, θέλω μια αφιέρωση. Εγώ θα σα δώσω την βάση. Εσύ θα βάλει τον γκολφ, θα το φτιάξει όπω θέλει. <Τι> θέλω ό,τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, μου που τσακώνονται και όλα αυτά, και να παίζει από πίσω τρύπε χαρτινοτσίρκο. Χαρτινοτσίρκο. Και ό,τι ο τραγούδι μιλάει έτσι για τέτοια πράγματα. Τέλει, <Τι> δηλαδή, είμαστε τσίρκο. <Τι> ναι, ναι, ξέρω. <Τι> <δηλαδή. Τι> λοιπόν, έγινε, το χισά, δεν κοιτάζω, όπω όλοι Και ήρθε ο Αντόναρο από τη δεξιά, να μα κάνει το δεξιό και τον <Τι> Ά, το χοροφήν να κάνει το κόμμα. Πού έχει δουλέψει ο κύριο Ζαχαριάδη, ο οποίο περνεύεται από 18 του, είναι στη λεγόμενη αριστερά. Τσίρκου, σε βρίσκουν, γέλια μου μας έκανε ρεζίλι. Ρεζίλι μας έκανε. Μάλιστα. Κανένας δεν το έχει κάνει αυτό. Ο κύριος Ζαχαριάδης αναφέρθηκε και σε μένα προσωπικά χθε σε μια δήλωση του και, το και είπε ότι τους εξευτελίζω. Εγώ εξευτελιστική θεωρώ την πορεία του στην Δημοτική Παράταξη της Αθήνας. Με τα βίας κατάφερε και ήρθε τρίτος και καταϊδρωμένος. Είναι ένα είναι ένα δημοσίρκο. Δημοσίρκο. Το καλύτερο που έχει να κάνει ο Στέφανος Κασαλέκης αν αγαπάει το κόμμα που είναι πρόεδρος είναι να μα. Μια παραγγελία για την άλλη Παρασκευή μπορώ. Νόση. Λοιπόν, θέλω να βάλεις το παλικάρι, το φαντάρο που βγήκε και είπε ότι είπε. Και θα βάλεις μαζί να λέει όλου πόσου έτσι. Μόνο μαλάκα δεν είναι το παιδί, αλλά Έγινε. να φω στη το πώς τους έτσι. Το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ με τι πλάτε και τη στήριξη των ΙΠΑ, του ΝΑΤΟ, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ελληνική Κυβέρνηση έξω με σκοπό να Έχουν όλα τα των Περιε αυτό στο Ισραήλ. Πώ του γγάνε έτσι ρε, πώς, Η κυβέρνηση φέρει τεράστια ευθύνη και εμπλέκει τη χώρα μας και τις στον πόλεμο με Πώς τους Πώ του έτσι έτσι. Κανένας δεν έχει εξοδοτήσει τη κυβέρνηση να συμμετέχει στον πόλεμο, υποστηρίζοντας των Λαών και των των πώς τους έτσι, πώ του έσφαξε έτσι ρε, παιδιά, μέσα από τα του λαού. Ξέρουμε καλά ότι Στου πολεμοκάμπειλε σχεδιασμού να μην γίνει κρέα στα κανόνια του να επιβάλλουν το δίκαιο τους, σώτας, τους. Πώς τους έτσι, ρε, την μας του ζώντα ειρηνικά μεταξύ του. Πώ του πετσόκουψε, έτσι, η μαλλιά. Οι φαντάρε την αλληλεγγύη μα στου λαού τη Παλαιστίνη και του Λιβάνου και σε όλου του λαού που του ματώνουν για τα κέρδη. Η ψυχή και η καρδιά μα είναι μαζί του. Πώ του γάμψε, έτσι μου τα γάμψε όλα. Τα σκαμπό μου και τα αρχέτια μου. Για την Παρασκευή μια αφιέρωση. Λοιπόν, διχνάζουμε Louis Άμστρον, Water for War, πώ λέγεται αυτό. Πάση ah, αυτό... sky blue. Ναι, αυτό θα βάλει, όχι του άλλου καραγκιόζε που βάλει λα το Λοιπόν, σε να βάλεις το τέλος. Βάζεις την Ελένη Λουκά που σου μιλάει γλυκά crossorigin τηλέφωνα Μετά από κάτω το και χαλί αυτό, το τραγούδι. Λοιπόν, βάλει την Λουκά που σου μιλάει γλυκά. Η Ελένη Λουκά είμαι Έψοτο τώρα. Ήθελα να δω είσαι από κοντά Και τι δεν σ' να βλέπα, πω είσαι. Φτάνουμε ότι το 82 ποτέ έλεγε σπούδαζε. Ότι πήρε το πτυχίο τη. Και πάμε προ το τέλο όταν λέει Με βοήθησε ο Θεό. Εκεί που λέει Με βοήθησε ο Θεό, κολλάστε ένα παπανδρέου από πίσω. Κάτι θα βρει εσύ να βάλει. Ελληνική κλασική φιλολογία. Το έκανε αυτό επάγγελμα ποτέ. Δεν βέβαια, εγώ ήμουν τόσα χρόνια καθηγήτρια φιλόλογο. Με σάβμα του Θεού διορίστηκα. Γιατί πήρε το πτυχίο μου, θυμάμαι, Φεβρουάριο μήνα. Και στο. Το καπάκι διορίστηκα σάββατο του Θεού ενομένο και δυνατό ναι. και μετά αρχίζεις το αυτό, dance with the devil ελέγχει του και έτοιμο αυτό νομίζω του σατανά το παισόκι είναι εδώ του σατανά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 Είμαι Μπαρμπαγιάννη, γεια σα. Θέλω να σα ζητήσω συγγνώμη που δεν είχα διαβάσει ένα βιβλίο που διαφημίσετε στη σελίδα σα. Ελληνοφρένια. Ναι, ιστορία. <σ trud Straßen> για ένα νέο παιδί, ο οποίο. Στην <capital> χρυσόπετρα πηγαίνα και βγάζανε χρυσό. τον νημητό, τα γιουεφό, τα μεγάλα. Και του το είπε ένα εξωγήνο. Είναι θέλει ο πρίξο σε η Αλλά φταίτε κι εσεί να το διαφημίσετε τα βιβλία, να μην ψηφίσουμε λαπτινοπούλ, παιδί. Γιατί πάει... να μην ψηφίσετε λαπτινοπούλ, παιδί, με εμεί με τι θα έχουμε να γελάμε στην εκπομπή. Πού είναι ο Μπενιχίλ, για παράδειγμα. Staracze, spuć, spuć, spuć, spuć, spuć, spuć, spuć, spuć, spuć, ένα spuć, spuć, spuć, spuć, spuć, spuć, spuć, spuć, spuć, spuć, spuć, spuć, spuć, spuć, spuć, spuć, spuć, spuć, spuć, spuć, spuć, spuć, που spuć, spuć, και spuć, και spuć, spuć, και το Αποστόλη, καλημέρα. καλημέρα. Καλημέρα, ρε κολέγκα. Ερετισμούς στον κύριο Βασίλη από την Πάτρα. Κολέα, τι κολέγκα, κολέα. Κολέα, λέει κολέα. Πού είσαι, ρε κολέα. Τέλο πάντων, περιμένω στο Ηράκλειο. Ναι, ότι... ναι, πρώτο σαν, εσένα, λέγε τι θες. Μια αφιέρωση ισοτήρες από τον Ανδρέα Μπικάκη. Στον Άδωνη, στον Αφιά και σε όλη την παρέα αφιερωμένο. Ε, ρε, όλοι Λιπίδες. Η εντολή που έχω πάρει είναι μόνο τον ελληνικό λαό. Γιώργο, μη μας ξεχάσεις. Και παλεύετε για τα ιδάνικα μας. Απίτα να, να ευχαριστώ στο κράτος για όλα αυτά που κάνει. Καλή το να προχωράει είναι όρθιο όλη τις ζωή Ερέ, εσείς με τις γραβάτες. Η Ελλάδα έχει τετραπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Τη πατρίδα μη προστατείς. Παίρετε πίσω τα κλεμμένα όνειρα μας Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο Αποστολή, Θα ήθελα μια αμφιέρωση για την παρασκευή ρε φίλε Δώσε Θα ήθελα να βάλεις το πρώτο τηλέφωνο του πολύκαρκούς 5 Το πρώτο τηλέφωνο ολόκληρο Ποιο είναι το πρώτο, που θα το βρούμε Τον Ε τότε Φενίς... πιστόλι, πακέτο Πιστόλι, πακέτο, δεν έχουμε το πρώτο τηλεφώνημα του 5 Σιγά μην τα μετράμε κιόλα ναι χέρετε παραπολιτικά. Γεια σας χέρετε ναι. Ναι θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Ο κύριος που Α, πα, πα, πα. Έχει σχέση με τον πολιτικό αυτό που κάνει εκπομπή σε εσά, Είναι πολιτικό αυτό, τέλο πάντων. Ο, ναι, έχει μια εγώ, σχέση. Πω, να σα πω και ένα άλλο, κύριε, εσεί είστε στον Περιά. Εγώ είμαι θερματιστή του Ναυτικού Σπέντζα. Πολύ καρπο. Όπω λέμε, Σπέντζο φίλμα, αλλά με α στο τέλο. Πολύ καρπο. Επειδή τώρα είναι επίκαιρο στην Αμερική, δεν ξέρω αν τα παρακολουθείτε που οι πιλότοι των αεροπλανοφόρων μιλάνε για υπτάμενο δίσκο. Οπα, τι έχουμε εδώ, α, ναι, βέβαια. Επειδή συνέβη αυτό το 46 εδώ στην Ελλάδα με τον εμφύλιο, εγώ θα τα Στο δεν θέλετε να τα πείτε αυτά. Για τον πολιτικό πρέπει να τα ξέρει αυτά Αυτός να τα ξέρει, εγώ γιατί να τα ξέρω. Γιατί είσαι ο και είμαι Ε, hey, είμαι εγώ πειραιά. και επειδή είσαι ο Και έχω βάλει πολλά στο διαδίκτυο. Ένα Α... Ο Σαντορίνη Παύλο είναι όνομα. Είναι Όχι, πέθανε το με... Αχ, ο Και άλλος δεν το ξέρετε το Σαντορίνη πατάτε. Παύλου... δεν ήξερα θα... το κερδίσαμε, αυτό δεν είχα ακούσει. Κοιτάξτε να δείτε δυστυχώ, όπως έλεγε ο Λαντίνης η αμόρφωτη Με προσβάλετε αυτή τη στιγμή. Όχι, σε λέω αλήθεια. Και παράδειες. κάθομαι και σα ακούω πολύ σε ανέκτηκα. και το Ενώ, να το πάρω σοβαρά. Ευάγγελος Αρτέμις, Αρτέμις δεν, ώρας πήρα είναι, μήπως. δεν πήρα εγώ να τσακωθώ μαζί σα κύριε Ούτε εγώ, πήρα... που σας άκουσα να είστε καλά, άκρη δεν θα βγει.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 Πώς θες, Έλα! Για να απαντάζω! Πώς δεν απαντά τώρα, δεν μιλάμε! Παίρνω μια ώρα, τηλέφωνο. Ε, εντάξει. Να σε ρωτήσω κάτι. Για πες Γιατί βάζετε τον πέρο και φωνάζει συνέχεια τον κουρέτα, ρε. ρε κουρέτα Για να γυρίσει, γιατί δεν γυρνάει. Όλο κουρέτα, και κουρέτα έχουμε κολλήσει και φωνάζουμε στην πολυκατοικία. Ρε, κουρέτα φωνάζουμε όλοι, δεν ακούει όλη η πολυκατοικία. Σαν τρελή κάνουμε. Για να γυρίσει. Μου θυμίζει το παπατρέχα που φωνάζει, Άλλη συνέχεια που είναι φιρορέ, χωρί λόγο. Ρε,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 Ρε πολιτική απατεώνα τι κάνεις Ρε εδώ στο βόλο, δεν τρέπες λίγο. Ο κουρέτας και η συμμορία, απ' την τα δω τα θάβουνε μέσα στο 100 μέτρα από το διμήνυμα. Και δεν μιλάει κανένας ρε, ρε κουρέτα. Δεν το πιστεύω ότι σε ξαναπιάνω Τι θε μωρή Έφαγα εμπλοκή Είναι ένα γαμάτο τραγούδι Ελληνικής ηλεκτρονικής Που λέγεται Ανισόπαιδι Ντίσκο Το ξέρουμε Αλλο, βλέπε! μαέστρο Ωραία, εγώ το μάθω πιο αργά Ε, ε το εσείς είσαι πίσω Από το μαέστρο είναι Όχι, εκεί έπαιξα, δεν είναι από εκεί Ενέρωσα Το παίρνω πίσω. Το. Ωραία, να σου πω κάτι άλλο, θα μου πεις άμα το ξέρεις. Για yeah, Ψυχοτέκ. Δεν τους ξέρεις. Όχι. Δεν δε ψυχοτέκ και δε εσύ ζεις μόνο για τους άλλους. Το τραγούδι είναι ελληνική, ηλεκτρονική και φοβερή. Εντάξει, την Παρασκευή. Εσύ ζεις μόνο για τους άλλους. Ρε είσαι για τους άλλους.